η διεθνείς σχέσεις της Γερμανίας παρέμειναν σε έφραυστη κατάσταση. Η αποτυχίε της Γερμανίας να πληρώσει έγκαιρα τις αποζημιώσεις ενίσχυσαν τους αντιγερμανούς πολιτικούς στη Γαλλία και την Αγγλία. Τον Ιανουάριο 1922 ο καλός Ευρωπαίος Αριστίδης Μπριάν ανατράπηκε από τον Ραϊμόν Πουανκαρέ που ήταν γνωστός ως άκαμπτος υποστηρικτής της συνθήκης των Βερσαλίων. Ο ήταν δύσκολος. Οι εχθροί του στο εσωτερικό της Γερμανίας δεν βοηθούσαν καθόλου. Ένα δύστιχο κυκλοφορούσε στις συνάξεις των δεξιών... και στις φοιτητικέ ταβέρνες. «Σκοτώστε τον Βάλτερ Ράτενάου, τον καταραμένο Ευρεόσπορο». Το δύστιχο δεν άργησε να γίνει πραγματικότητα. Στις 24 Ιουνίου 1922... ο Ράτενάου δολοφονήθηκε από νεαρούς δεξίους αγωνιστές. Κατά την καταδίωξη από την αστυνομία. Ένας από τους τηλεφώνους σκοτώθηκε. Ένας δεύτερος αυτοκτόνησε. Ο τρίτος καταδικάστηκε σε φυλάκι σε 15 έτων, αλλά έμεινε μόνον 7 χρόνια στη φυλακή. Η δημοκρατία ήταν πάντα μεγαλόψυχη με τους εχθρούς της. Ορισμένοι διστακτικοί αβασίλευτοι δημοκράτες αποκήρυξαν τώρα τους εθνικιστές στρατοκράτες συμμάχους τους. Ο καγκελάριος Βύρθ μάλιστα αναφώνησε «Ο εχθρός είναι στα δεξιά», αλλά η δεξιά αμετανόητη. Συνέχισε την καμπάνια κατασπύλωσης και τρομοκρατίας Και η μεγάλη βιομηχανία Καθοδηγούμενη από τον ανελαίητο Μηγιστάνα Χούγκοστίνες Ξαναποκτούσε αυτοπεποίθηση Συζητούνταν η αντικατάσταση Της οκτάωρης εργάσιμης ημέρας Από τη δεκάωρη Σε αυτή την ατμόσφαιρα Ο Έμπερτ επιδίωξε να σχηματίσει Κυβέρνηση ευρείας βάσης αλλά οι σοσιαλδημοκράτες αρνήθηκαν να στηρίξουν μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε το συντηρητικό λαϊκό κόμμα του Στρέζεμαν. Ο καγκελάριος Βίρθ παρετήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1922. Τον διαδέχθηκε στις 22 Νοεμβρίου ο Βίλχελμ Κούνο, επικεφαλής της ατμοπλοϊκής εταιρείας Hamburg American Line. Η κυβέρνησή του δεν περιελάμβανε σοσιαλδημοκράτες. Στη Γαλλία όπου ο Αγκαρέ συνέχισε να τηρεί τη σκληρή αντιγερμανική στάση του. Στην Αγγλία, τη θέση του διαλλακτικού David Lloyd George είχε πάρει στα μέσα Οκτωβρίου ο Μπόναρ Λόου, ενώ στην Ιταλία ο Μουσολίνι κατέλαβε την εξουσία στις 30 Οκτωβρίου. Η συγκυρία δεν ήταν ευνοϊκή. Ο Πουανκαρέ πίεζε για κατοχή του Ρούρ. Τα γεγονότα ήταν σαφή. Οι Γερμανοί δεν πλήρωναν εγκαίρως ερμήνευαν την καθυστέρηση ως εσκεμμένη κολυσιεργία. Στα τέλη Δεκεμβρίου 1922, η Επιτροπή Επανορθώσεων δήλωσε επίσημα ότι η Γερμανία δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Και στις 11 Ιανουαρίου 1923, μια γαλλοβελγική στρατιωτική δύναμη κατέλαβε το Ρουρ για να λειτουργεί τα ορυχία και τις βιομηχανίες προ όφελο των νικητριών δυνάμεων. Οι Γάλλοι ευνόησαν την απόσχηση τη επαρχία. Τα στρατεύματα κατοχής ενήργησαν αυταρχικά και με ανοιχτή κτηνοδια. Υπήρξαν αιματηρές συγκρούσεις. Η γερμανική κυβέρνηση σύστησε παθητική αντίσταση. Η παραγωγή σταμάτησε. Και ο πληθωρισμός, η δυσοβαρή απειλή έγινε τώρα εντελώς ανεξέλεγκτος. Η διατάραξη του εμπορίου, η καταστροφική μείωση της πληρωμής φόρων, όλα συνέπειε τη κατοχή του Ρούρ ήσαν περισσότερα από όσα μπορούσε να αντέξει το Μάρκο. Η Reichsbank προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά τα αποθέματά της είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Και τον Απρίλιο του 1923 το φράγμα έσπασε. Το νόμισμα έπεφτα καθημερινά και ο πληθωρισμός έφτασε σε αφάνταστες διαστάσεις. Τον Οκτώβριο του 1923 όχι εκατομμύρια, ούτε δισεκατομμύρια, αλλά τρισεκατομμύρια μάρκα χρειάζονταν για να αγοράσει μια φρατζόλα ψωμί ή να στείλει ένα γράμμα. Οι αγρότες αρνούνταν να στείλουν στην αγορά τα προϊόντα τους. Η βιοτεχνική παραγωγή έφτασε στο κατώτερο σημείο όλων των εποχών. Έγιναν δύο αρπαγές τροφίμων. Οι εργάτες σχεδόν λιμοκτονούσαν. Εκατομμύρια αστή έχασαν όλες τους τις αποταμίευσεις, ενώ οι κερδοσκόποι πλούτησαν. Η επακόλουθη οικονομική αποδιοργάνωση και ψυχολογική αναστάτωση απλώς ενίσχυσαν. Την ήδη διαδεδομένη δυσπιστία προς τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Στι αρχέ Αυγούστου 1923, οι σοσιαλδημοκράτε δήλωσαν πως ήταν ανάγκη για έναν εθνικό συνασπισμό και συγχρόνω ήραν την εμπιστοσύνη του στον Κούνο. Ο Κούνο παρετήθηκε και ο Έμπερτ ζήτησε από τον Στρέζεμαν να σχηματίσει κυβέρνηση. Η πρώτη κυβέρνηση Στρέζεμαν διατηρήθηκε μέχρι τι αρχέ Οκτωβρίου και την ακολούθησε μια δεύτερη, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Σταμάτησε την παθητική αντίσταση για να ξαναρχίσει η παραγωγή. Και τον Νοέμβριο, υπό τη διεύθυνση του Γιάλμαρ Σάχτ, η κυβέρνηση σταμάτησε να τυπώνει χρήμα. Άρχισε μια ζωηρή κίνηση της οικονομίας και θέσπισε το νέο μάρκο, το Rentenmark, που το εξασφάλιζαν οι συνολικοί πόροι της Γερμανίας. Ο Σάχτ ανταμίφθηκε. Ανέλαβε τη θέση του Προέδρου της Reichsbank. Η σταθερότητα επανήλθε, αν και οι δεν τελείωσαν. Η συμφιλιωτική πολιτική του Στρέζεμαν εξόργησε τη δεξιά που την είχαν ήδη πικράνει και ενθαρρύνει η βία των Γάλλων, οι τοπικές τις επιτυχίες στη βαβαρία και η γενική αβεβαιότητα. Τη νύχτα της 8ης και το πρωί της 9ης Νοεμβρίου 1923 ο Χίτλερ, ο Γκέριγκ, ο Λούντεντορφ και μια χούφτα άλλοι έκαναν πραξικόπημα στο μόναχο. Απέτυχε. Ορισμένοι συνωμότες συνελήφθησαν και δικάστηκαν. Φυσικά, ο Λούντεντορφ αθώθηκε. Ο Χίτλερ καταδικάστηκε για εσχάτη προδοσία, αλλά του επιτράπηκε να μετατρέψει τη δίκη σε προπαγανδιστική εκδήλωση εναντίον της δημοκρατίας. Η ποινή του ήταν η ελάχιστη δυνατή, πέντε χρόνια φυλακή, από την οποία, όπως και αν έχει, πέρασε μόνον οχτώ μήνες μέσα και αποφυλακίστηκε ως σημαντική πολιτική μορφή. Ο Αδόλφος Χίτλερ, είχε ενταχθεί σε μια σκοτεινή δεξιά ομάδα. Μια ομαδούλα αντισημιτών, αντιδημοκρατών, αορίστως σοσιαλιστών φανατικών τον Ιούλιο του 1919 και παρακολούθησε τη σταδιακή της ανάπτυξη στη Βαυαρία. Τον Απρίλιο του 1920 είχε διατυπώσει ένα πρόγραμμα και είχε πάρει ένα όνομα Έθνοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα το οποίο είχε σημασία. Επί τρία χρόνια οι Ναζί διατάρασαν την τάξη, έκαναν εμπριστικές ομιλίες εναντίον της δημοκρατίας, κήρυταν τη βία ενάντια στους Εβραίου και απέσπασαν την υποστήριξη υψηλόβαθμων συμπαθούντων. Όταν απέτυχε το πραξικόπημα του Χίτλερ το Νοέμβριο 1923 και όταν σταδιακά επανήλθε η οικονομική σταθερότητα, οι αβασίλευτοι δημοκράτες άρχισαν να αναπνέουν πιο άνετα. Στο κάτω-κάτω, μήπω ο Χίτλερ δεν ήταν άλλος ένας τύπο. Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια πριν αποδειχθεί ότι έκαναν λάθος. <Συλίου> <Συλίου> I'm so linda. Η δήλωση ότι οι ευτυχισμένες εποχές δεν έχουν ιστορία είναι μύθος. Και οπωσδήποτε τα μεσαία χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης ήταν κάθε άλλο παρά ευτυχισμένα. Κι όμως, τα πολιτικά γεγονότα αυτή της συγκριτικά ήρεμης εποχής μπορούμε να τα συνοψίσουμε επιτροχάδιν. Η υγεία, η λογική φάνηκαν να επιστρέφουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το Νοέμβριο 1923... Οι σοσιαλδημοκράτες ανέτρεψαν την κυβέρνηση της Τρέζεμαν, καταλογίζοντάς της πως ήταν ήπια απέναντι στους δεξιούς ανατρεπτικούς και σκληροί απέναντι στον αριστερό ριζοσπαστισμό. Αλλά οι έξι κυβερνήσεις που έμελε να διοικήσουν τη Γερμανία μεταξύ Δεκεμβρίου 1923 και τέλη Ιουνίου 1928 έδειξαν ισχυρή συνέχεια. Σε όλες ο στρέζεμαν ήταν υπουργό εξωτερικών. Τέσσερις είχαν για καγκελάριο. Τον κεντρό ο ηγέτη Βίλχελ Μάρξ και δύο τον Χάνς Λούτερ, έναν μάλλον συντηρητικό στο δημόσιο λειτουργό. Ήταν μια σχετικά σταθερή περίοδος και συντηρητική. Αν και επανειλημμένα έσωσαν την κυβέρνηση με τις ψήφου τους, οι σοσιαλδημοκράτες έμειναν έξω από την κυβέρνηση επί σχεδόν πέντε χρόνια. Στο μεταξύ, όπου Ανκαρέ ιτήθηκε στις εκλογές του Μαΐου 1924 και τον διαδέχθηκε ο Εντουάρε � ένας άλλος καλός Ευρωπαίος που έβλεπε με συμπάθεια το χάλι της Γερμανίας. Είχε ενισχυθεί από το σχέδιο DOS, που πήρε το όνομα του Αμερικανού τραπεζίτη και πολιτικού Charles DOS, ο οποίος πρότεινε την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από το Ρουρ, αξιόλογη μείωση του ύψους των επανορθώσεων και χορήγηση δανείων στη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση αποδέχθηκε το σχέδιο παρά την άγρια αντίδραση της Ήταν πάντα. Η ίδια ιστορία. Οι παραχωρήσεις που φαίνονταν στους αμήλικτους Γάλλους πάρα πολύ μεγάλες, φαίνονταν πάρα πολύ μικρές στους αδιάλακτου Γερμανούς. Τον Ιούλιο του 1924, οι σύμμαχοι συναντήθηκαν στο Λονδίνο. Τον Αύγουστο κάλεσαν στη συνάντηση και τους Γερμανούς. Και οι Γάλλοι, απρόθυμα, συμφώνησαν να αρχίσουν να αποσύρουν εν μέρη τα στρατεύματά τους. Έπειτα από φαρμακερές κόντρες στο Ράιχσταγκ η Γερμανία αποδέχθηκε το σχέδιο σχέδιοντος, τα γαλλικά στρατεύματα αποχώρησαν από το Ρούρ, είχαν απομακρυνθεί πριν τον Ιουλίο 1925, η Γερμανία πήρε δάνειο από το εξωτερικό και το Ρέντενμαρκ αντικαταστάθηκε από το Ράιχσμαρκ. Περί τα μέσα του 1925 είχε έρθει η χρυσή δεκαετία του 1920. Αλλά ο πρόεδρο Έμπερτ πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου 1925. Και στι εκλογέ για τον διάδοχό του αναδείχθηκαν όλε οι παλιέ διαίρεσει. Στον πρώτο γύρο, κανένα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Στον δεύτερο, θα αναδεικνύονταν νικητή ο πλειοψηφόν. Και έπειτα από παρατεταμένου ελιχμούς και συζητήσει μεταξύ των κομμάτων, αφού είχαν απορριφθεί ορισμένοι παλιοί υποψήφοι και είχαν προβληθεί καινούργοι, τι περισσότερε ψήφου έλαβε ο γυραιό ήρωα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, Χίλτεμπουργκ. 14,5 εκατομμύρια ή 48%. Ο βασικός του αντίπαλος, ο για ηγέτης Μάρξ, έλαβε περίπου 14 εκατομμύρια ψήφους. Το αποτέλεσμα έδειξε σοβαρή οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, αλλά ο Χίντεμπουργκ ενήργησε με ευσηνή και πριν τον καταβάλουν τα γυρατιά, πράγματι ως νομιμόφρον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας.